Σύριζα θα λέτε και θα κλαίτε. <σομίου> Σύριζα θα λέτε και θα κλέτε. <σομίου> <σομίου> <σομίου> Κλάμα. Ε, είναι, λίγο. είναι ο Παλούδο όταν έκλεγε. Παλιά. Από παλιά το κολλήσαμε γιατί είπε ο Μητσοτάκη, χθε στην πολιτική Επιτροπή τη καινούργια τη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ θα λέτε και θα κλέτε. Ναι. Ε, ναι. Ε, εντάξει. Ε, ε, εντάξει. Είναι, ε, ε, είναι μια παραδοχή Ναι, Εννοείται. Εννοείται. Είναι μια παραδοχή η και με το που λέμε όλοι, η ΣΥΡΙΖΑ κλέμε. Σκεφτόμαστε τα παλιά, καλά χρόνια. Για ποιο λόγο κλαίμε. Αυτό, αυτό είπε και ο Μτσοτάκη. Α, το είπε ο Μτσοτάκη. Έπιασε ένα. Όχι, δεν νομίζω ότι πέω. Το πήγαινε πονηρά. Όχι, όχι, είπε. Εμεί τα κλέμε επειδή μα λείπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι αυτά που ζούμε τώρα με αυτού του δάφτου. Mm. Τέτοια δαφή πρέπει να στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, η αλήθεια. Αυτά τα είπε ο Τσίπρα που είπε τώρα. <laughs> <laughs> το ξέρω. Θέλω να πω, ο Μτσοτάκη αναφέρθηκε στου συνταξιούχου το 15 που λέγανε στα ATM. Έπιασε αυτό το παράδειγμα. Mm. Αλλά εμεί από θύμησε ή θύμησε θα μα στιγώνουν και θα κλαίμε που δεν έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Mm. Και από τα γέλια, εγώ νομίζω επίση και για τον έναν και για τον άλλον ή από τα κλάματα και για τον έναν και για τον άλλον, γιατί είναι για γέλια και για κλάματα αποστόλη. Ατάκα δεκαετία 60 από επιθεώρηση. Θε και βδομάδε να βάλουμε και μετά. <laughs> ναι, αυτό είναι 80-90. Δεν πειράζει, εντάξει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν αφού είπε αυτό το ωραίο και έδωσε αυτή την ατάκα που βασίστηκε σε ατάκα που την είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας θα την ακούσουμε σε λίγο στην Θεσσαλονίκη χτες γιατί κάνει και περιοδίες ε, Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας εκεί στα στελέχη της Νέα Δημοκρατίας τους θύμισε ότι έχουν πολύ και καλό έργο mm. και τους θύμισε να μην ξεχνάνε να θυμούνται mm. το καλό αυτό έργο Έχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, φίλε και φίλοι αγαπητά μέλη τη Πολιτική Επιτροπή, όπω είπαμε και στο συνέδριό μα, με να θυμίζουμε το έβρο του κυβερνητικού μα έργου αυτού του τρει μήνε. Γι' αυτό και σα έχουμε δώσει και έχουμε διανύμει το σχετικό υλικό, ακριβώ γιατί το έργο μα είναι τόσο πλούσιο και απλώνεται σε τόσου τομεί που είναι πολύ εύκολο πτυχέ του να ξεχαστούν. Ξεχνάει ο κόσμο και ξεχνάνε και τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Να τα λέμε. Μπορούν να βάλουν post-it στο ψυγείο. Γενικώ, μήπως να στέλνουν post-it mm. με το post-office mm. για να αντάχει ο κόσμο γιατί είναι, δεν είναι χρονιά για να ξεχνάμε. Τώρα πάμε σε εκλογέ. Είμαστε για, για να ξεχνάει ο κόσμο πρέπει να τα υπενθυμίζουμε. Μήπως το post-it πάνω όμως αφού είναι αυτοκόλλητο ή με ένα μαγνητάκι από ναι. μια πόλη που έχει πάει. αυτοκόλλητο τώρα, εντάξει. Αυτοκόλλητο. Να βάλεις και τη ΔΕΗ από πίσω mm. για να μην ξεχνάς. Αυτή υπάρχει έτσι και άλλο στο ψυγείο ναι. Μόνο, το πούτο. Και μόνο, και μόνο στο ψυγείο. Κυρίαρχη. Την βλέπει εκεί, γιατί σου κόβεται και η όρεξη, αδυνατίζει. Να την πληρώσει, δεν πρόκειται, εκεί θα μείνει. Ήδες. Και ό,τι γίνει. Αυτά δεν γινόντουσαν επί Τσίπρα. Όχι την πλήρωνε την τη Ενώ τώρα δεν την πληρώνει, θα δυνατίζει, κάνει οικονομία, να τα καλά. Τίποτα, είχαν κρεμάσει κόλλη με του τζίπρα. Όπως... Σα, σα, σαν να βλέπει του εθνικού είμαστε. Τι ήταν αυτό, κατάντια. Όπω είπε, είπε και ο Μητσοτάκη, έχουμε πολλά καλά που τα ξεχνάμε. Τα ξεχνάμε και εμεί Δεν είναι και ο κόσμο δεν είναι για πολλά. Οπότε θα μέχρι του χρόνου που θα γίνουν εκλογές ή όποτε γίνουν θα έχουμε συνεχώς καταιγισμό, βουβαρδισμό βίντεο που θα μας, μας θυμίζουν τα καλά που έχουν γίνει. Η ομάδα ηλίθειας, ε, όλη, η όλη, ομάδα κνήμης, όλα Όλοι, όλοι, όλοι. Καλό είναι αυτό. Ε, στη Βουλή γίνεται συζήτηση για να κυρωθεί η ανανέωση τη συμφωνία με την Αμερική που είμαστε σύμμαχοι και είμαστε ο παράγων τη περιοχή και ε, το κάνουμε ε, για την πατρίδα μα και όχι για την πατρίδα του. Χάρη του κάνουμε κιόλα. Εννοείται. Εμεί ρυθμίζουμε τα πράγματα. Πάλι. Πάλι. Η, η Αλεξανδρούπολη. Όλοι από εκεί περνάνε. Όλοι. Και μίλησε λίγο πριν ο Κυριάκο Μητσοτάκης. Τώρα στο βήμα έχει ανέβει ο Αλέξ Τσίπρα. Μίλησε ο Μητσοτάκης νωρίτερα και είπε κάτι για τον πατριωτισμό. Ο Αμερικανός συγγραφέας Μάρκ Τουέιν έλεγε πατριωτισμός είναι να στηρίζεις τη χώρα σου συνεχώς και την κυβέρνησή σου όταν το αξίζει. Και στο θέμα της σημερινής συνεδρίασης νομίζω ότι συμπίπτουν και ισχύουν απόλυτα και οι δύο αυτές προϋποθέσεις. Αυτό ακριβώς. Μίλησε ο ίδιος για την κυβέρνησή του και λέει ότι αξίζει να τη στηρίζεις. Σε group θέραπε είναι αυτοί όλοι. <laughs> Νομίζω. <laughs> Κάθονται και φωνάζουν. Αξίζω. Αξίζω. Αξίζω. Υπάρχω. υπάρχω, υπάρχω. Μετά τον Καζατζίδη. Ναι, καλά, εντάξει. Και ο είμαστε... group θέραπε του Όχι. Α. Είμαστε πολύ καλή κυβέρνηση. Να μην ξεχνάμε. Φωνάζουν ναι. διάφορα τέτοια. Ναι, μας και το πιστέψει κανεί. Δεν το πιστεύουν Α. ούτε οι ίδιοι. Εντάξει. Οπότε, αν το πούμε, λέγε, λέγε, κάτι θα μείνει. <laughs> ναι. Οπότε τα είπα αυτά στη Βουλή. Αναφέρθηκε και στον Μάρκ Τουέιν και, και ε, είναι αυτό το απόσπασμα. Ισχύει, ισχύουν και τα δύο που έχει πει ο Μάρκ Τουέιν στην Βουλή. Το ακούσαμε και αυτό πριν. Mm. Επάμε στον Αλέξη Τσίπρα. Yeah. Όχι τώρα που μιλάει. Χθε που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. ε, κάθε μέρα είναι και σε μια πόλη. Δεν είναι. Είναι η Τούρκνα, έχει ξεκινήσει Και έρχεται ο κόσμο. τον αγκαλιάζουν. Θέλουν να τον ακούσουν. δεν τον... συγχαίνονται. Όχι μόνο τον Έχει θα με του αγνώστου. Το είναι σωτήρα βέβαια και αυτό. Είναι Δεν με. το νιώθει, Λίγο οικείο. Ναι, τι του είπε η άλλη κυρία, Περιμένουμε να μα σώσετε. Περίμενε, σα είπε. Όχι. <χω> κόψε, πάρε εισιτήριο από τα Αλλανδικά του ναι. σούπερ μάρκετ και περίμενε. Και εσύ θα σωθεί. Θα πάρει σειρά. Ή πιάσε το ήχο, διάφορα τέτοια. Ο Τσίπρα χθε είχε συνομιλίε εκεί με του κατοίκου τη Θεσσαλονίκη και εκεί βγήκε το ΣΥΡΙΖΑ θα λέτε και θα κλέτε. εκείνα που προεκλογικά θα μ' μακούσες με προσοχή γιατί εγώ είχατε ξαναεβω γióμηκε είμαι αποδοϊ η φωτοτρίτη ακριβώς λοιπόν μην μην αυτό α χρόνια που μας τον λέμε. ένα να ένα <σκράσιοι> το και δε, αυτό Εσύ, Έχουν μπλάκα όλοι αυτοί οι πολίτε που πάνε στους αρχηγούς. Εδώ η κυρία Μέσα εκεί προφανώς παραμερίζει την ασφάλεια, πλησιάζει κοντά του. Τη μιλάει, βέβαια, ο Τσίπρας Και λέει αυτή η κυρία, το έχουν πάντα, έχουν πάντα την αγωνία αυτοί οι άνθρωποι. Θα με ακούσει τώρα σοβαρά. Ναι. Θα ε, με ακούσεις... Δεν δεν με... πρόκειται, πάει ναι. με, ναι. με είναι Αφενός, αφετέρου, θα πω κάτι πολύ σοβαρό και θέλω να με ακούσεις Ό,τι έχει ακούσει μέχρι τώρα δεν είναι εγώ. Αυτό που θα πω εγώ είναι το πολύ σοβαρό, που με απασχολεί εμένα. Για κυρία, είναι πολύ σοβαρό για αυτή. Σου λέει είναι. 5, 4, 4, 4 σύνταξη. σου η Όχι, δεν μου αυξήθηκε η σύνταξη όμω. Μειώθηκε. η σύνταξη. Μειώθηκε γιατί οι ΔΕΗ. μην Λέ, τα λέμε όλα. Αυτά να τα λέμε. Ένα-ένα θα γίνονται. Ναι. Δεν γίνεται όλο. Και ΔΕΗ και σύνταξη και ακρίβεια σούπερ μάρκετ και καύσιμα. Ένα θα γίνεται. άνθρωποι είναι. Η σύνταξη έμεινε εκεί που ήταν. Είναι η αλήθεια. Και, δεν αυξήθηκε και για τι ήταν, Γιατί βάλει σε παραπάνω. Αν πληρώνει όλα τα άλλα, μειώνεται η σύνταξη. Το λέω και για του τωρινού και για του προηγούμενου και γενικότερα. Αλλά το προσπερνάει αυτό. Την σύνταξη 400 ευρώ εντάξει, αλλά δεν αυξήθηκε ε, το ρεύμα όμω. Πολύ ωραία περνάει. Δεν να σκάμε τώρα, παίρνει ευρώ. Τώρα, από πού να το δεις και πώ να το φωτίσει. Κάποιο παίρνει 400 ευρώ σύνταξη, πιστεύει ότι ο Χι ή ο Χι θα τον σώσει. Δεν Επίσης, πιστεύει, αλλά με 400 ευρώ είναι ήδη σε απόγνωση. Τι να κάνει. Πόσα μπορεί να κάνει ένα συνταξιούχο. Ωραίο θέμα, συζήτησε μετά. Να διεκδικήσει. Μεγάλη. Τι έκανε ω εργαζόμενο. Τι, τι ψήφιζε ω εργαζόμενο. Μπορεί μέχρι τα τέλη τη ζωή. Ω συνταξιούχο δεν είναι μόνο Είναι και... Δεν έχει άλλο να κάνει. Ε, όταν, Ό,τι όταν έκανε, έκανε. Δούλεβες, Ό,τι έκανε, έκανε. παραπάνω. Δεν το ξέρω. Μπορεί να κάνει κυρία, δεν το ξέρουμε. Ε. Αλλά είναι ένα ωραίο μεγάλο θέμα. Ε. Καλά κάνει ο κόσμο και πάει στου αρχηγού και λέει: Παίρνω τόσο, διαμαρτύρεται, του αγκαλιάζει, του φυλάει. Οκ, okay, τώρα τι να. Περιορέξιο. Σπανακόπιτα, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Άλλωστε, αγκαλιάζονται και φιλούνται πάνω στη Θεσσαλονίκη γιατί έχουμε survivor. Η καθημερινότητα και η ζωή των πολιτών με την κυβέρνηση Μητσοτάκη θυμίζει πλέον survivor. Όποιο επιβιώσει, όποιο αντέξει. Και ντρικ και κουτσομπολιά στον Ινδιάμεσο. επίσης. Μόνο ναι. και παιχνίδια. Παιχνίδια και κερμίλα. Και λιανός Πασαρίκη. Όχι παιδί, μου για το Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση. Α, όχι. το στο λιανό, στο λιανό, τα ξέρουν. <laughs> Εδώ το λέει για την κατάσταση, την κοινωνία. Ε, η κατάσταση το είναι το ίδιο. Όπω έχει και του αμάχου και ίδρυκε και κουτσοπολιά. Παίζει, παίζει με τηλεοπτικού όρου, τώρα το τελευταίο λέξη Τσίπρα. Παίζει με πιατσαίου όρου. Ό,τι γίνεται το πιάνει και το κάνει. Ε, καλά, και ο Σαμάρας με Παίσιου έπαιξε. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, κανονικά. Με, <laughs> με, με νούμερα παίζουν. <laughs> <όχι αστεία. laughs> όλοι παίζουν και με νούμερα τουλάχιστον. Ή ψηλή τηλεθέαση. Για τι άγριε μέλη σα κάνει τίποτα. Τίποτα. Εντάξει, και σε άλλο κανάλι, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Άμα κάνει νούμερα. Master Chef. Ο Γιάννη Ολοφ θα μπορούσε να πει Mastersef. Δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει, αλλά πολύ δεν υπάρχουν. Τι κόψανε. Τι κόψανε. Τι κόψανε. αυτά. Ένα τελευταίο με τον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον με τους πολίτε στη Θεσσαλονίκη που ήθελαν να αγκαλιάσουν τον Αλέξη. Σε Αν εί 대박, είσαι εσύ καλά, είμαι και εγώ. Ωραία, άστα με μένα. Εσείς πέτρεψα, μα λέγετε. Αντέχουμε. Μόνο μεσένα. Όχι, έχουμε. Έχουμε. Η ελπίδα μα είσαι το μέλλον μα. Άντε, να είστε καλά. Λοιπόν, όλοι πιζάμε τον Πασόκ και είμαστε μαζί Για σένα έτσι, να ξέρει. Ο τελευταίο δεν ξέρω αν ακούγεται καλά. Λέει, είμαστε όλοι, όλο το Πασόκ. Είμαστε με σένα έχουμε έρθει. Όλο το Πασόκ. Και στο Πασόκ ποιοι θα πάνε. Οι άλλοι. Τώρα που είναι Πασόκ πάλι. Οι άλλοι. Θα πάνε οι άλλοι στο Πασόκ. Ποιοι είναι οι άλλοι. Οι Αφού ήταν τόσοι πολλοί Πασόκοι Έχουν τροφοδοτήσει όλα τα κόμματα ναι, ναι, ναι. Και Νέα Δημοκρατία έχουν πάει κάποιοι Και βελόπλο σίγουρα έχουν πάει Ναι γιατί όχι Πασόκοι ήταν όλη η Ελλάδα Κατά καιρούς έχει ψηφίσει το 100% ναι. Με το 48 που ναι. είχε πάρει ο Ανδρέας Παπανδρέου ε, Ήταν όλοι πέρασαν από εκεί Ακούμπησαν Πως τα νιάτα τους την του 70 ήταν όλοι στην κοινέα Πώ κόλλησε τόσο κόσμο η ΕΟ. Τώρα, μπράβο. Πούμε, τώρα. Ωραία το αυτά. Ναι. Έτσι κύριε το Πασόκ. Αυτό ακριβώ. Τι κάνει η κυβέρνηση λοιπόν. Τελειώσαμε τον Τζίπρα. Παρουσιάσαμε και τα ωραία εκεί. Σε εσύ καλά είμαι εγώ καλά. Σε αγαπάμε. Πολύ καλά. Θα μα σώσει και όλα τα υπόλοιπα. Τζίπρα θα, θα λέτε και θα λέτε. Ναι, ωραία. ΣΥΡΙΖΑ τι είπε. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Η Ντόρα Πακογιάννη μα εξηγεί τι ακριβώ κάνει η κυβέρνηση. Για να νιώσουμε και όλοι, όχι μόνο οι τσιπραίοι που ακουμπάνε στον Τζίπρα, αλλά και οι υπόλοιποι αισιοδοξία. Γίνεται μια συντονισμένη και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια Δεν είναι εύκολη δουλειά Μην έχετε καμία αμφιβολία Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν από τη μία ώρα στην άλλη Η Ουκρανία σήμερα μειώνει τη, τη, τη διέλευση σε φυσικό αέριο σε ολόκληρη την Ευρώπη Οι Ρώσοι κάθε μέρα έχουν και μια καινούργια απειλή Είναι μια δύσκολη κατάσταση την οποία νομίζω ότι η κυβέρνηση διαχειρίζεται Με το πιο ρεαλιστικό Μπράβο. και σοβαρό τρόπο Μπράβο! έτσι ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει τα νοικοκυριά στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Έτσι δε, θα υπάρξει μια επιβάρυνση, αλλά η επιβάρυνση θα είναι πάρα πολύ μικρή στο τέλος της ημέρα. Κατάλαβες, έχουμε Υπάρυνση. την πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, αλλά η επιβάρυνση θα είναι καλή στο τέλος της ημέρας, θα είναι χαμηλή. Μήπω να αρχίσουμε να το λέμε και σαμαγκιά. Όχι, oh, κοιτάξτε, αυτή η άραβενζίνη που έχουν οι άλλοι. Ναι. Εγώ δεν θα βάζω, ντρέπομαι. Θα χαλάσω τα μάξιμουμ. Όχι, έχουμε ακριβή άρα καλύτερη. Λarge. Είμαστε large. Μπράβο. Ναι, μπορούμε ναι. να πληρώσουμε, να γεμίσουμε το ρεζερβόρ με 100 ευρώ. Τι θέλετε, Τζοβάνι, Άπλε. Τι θέλει ο τσίπη ο Ισπανό και ο Πορτογάλο. Που που Πού, Πού να πάνε. Πού να πάνε. Στη Βαλένθια, σιγά τώρα. Και τι έγινε. Ενώ εμεί εδώ. Ούτε μπαλακαλί δεν παίζουν. Εμεί εδώ έχουμε κουρούτα στην αμαλιάδα πέξω. Να. Πια Βαλένθια και ποια Κώστα Μπράβο. Μεστροφιλίκι να σε πάει εκεί στην κου, να σου βγουν τάτερα κυβερνήσει και, η και όλα. Με κόντισε και τι βενζίνε τάκ. Ναι, και είπε εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, μην το περάσουμε έτσι, ότι είναι ρεαλιστική και σοβαρή κυβέρνηση. Μην Μεταξύ άλλων. έτσι. Όχι, το, το είπε, ότι δρά με τρόπο μην ρεαλιστικό μην και σοβαρό. Σήμερα το πρωί ήταν. Α, κάτι έχει να πει για αυτή την Ότι είναι σοβαρή και ρεαλιστική. Θα κρατήσουμε αυτό τη κυρία Μπακογιάννη, ότι στο τέλο τη μέρα είναι όλα χαλαρά και καλά. Γιατί θα το αναμίξουμε Με κάποιους μίζερου. Αλλά η επιβάρνηση θα είναι πάρα πολύ μικρή στο τέλο τη ημέρα. Τι να σου πω, Εδώ με υπογλώσιο είμαστε. Η ΔΕΗ, το νερό, τώρα θα έρθει το έμφυα σήμερα. Τι είναι αυτά, Με ένα μισθό, πώ θα τα βγάλουμε πέρα, Όλα μαζί, παιδί μου. Υποφέρει ο κόσμο, υποφέρουμε. Αλλά η επιβάρυνση θα είναι πάρα πολύ μικρή στο τέλο τη ημέρα. Έχουν αφήσει τα νίκη ανεξέλεκτα. Ένα διάρρη 400 ευρώ. Έχω εγώ να τα πληρώσω, Και ο κάθε ένα, κι εσύ και όλοι. Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Όχι. Καθόλου. Χρουστάζει το ρεύμα. Το έκανες εδώ στη γυναίκα μου προχτώς πλήρωσε τα δύο κατωσάρκα που είχαν. Πλήρωσε 240 και τώρα 600. Είναι μια σύνταξη. Τον εγώ και μια μικρή γυναίκα μου. Γιατί και εκείνη δούλευε. Περνάμε δεύτερη κατοφή εγώ. Εγώ. Δεύτερη κατοχή. Και είναι κακό αυτό τώρα να περνά δεύτερη κατοχή. Δεν το καταλαβαίνω. Στην κατοχή ο συγκεκριμένο κύριο πρέπει να ήταν 10 χρόνια παιδάκι. Ναι. Δεν είναι ωραίο να ξαναγυρίσει πίσω. στα είναι αυτά. Δεν είναι η πιο ανέμελη στιγμή στον κόσμο. Μένουμε στη ζωή πάντα παιδιά. Με τέτοιο τρόπο. Με τέτοιο τρόπο. Αυτό ακριβώ. Αυτό να το κάνουν και. Κι άλλοι μπορεί να περνάνε. Διαφημιστικό σπότ στη Νέα Δημοκρατία. Σα κάνουμε να ξαναζήσετε τι δεκαετίε 50, 60, 40. Σα ξαναφέρνουμε τα νιάτα. Ξαναζείτε τα νιάτα σα Νέα ε, Δημοκρατία. Ε, ζήσε την κατοχή στον τόπο σου. Μπράβο. Που λέμε. Ναι, αυτό. <laughs> αυτο... Έλα, κατοχή στον <laughs> τόπο σου. Αυτό. Αυτό. Αυτό. αυτό. Όλα αυτά είναι συνθήματα. Τα ναι. λέμε μισά το τσάμπα, τα δεν θέλουμε λεφτά. Βέβαια όμω, ωραία, σκεφτόμαστε του πολίτε. ή ο άλλος κατοχή και αυτά. Mm. Ναι, ναι, να, να κλάψουμε. Το Κυριάκο το σκέφτηκε. Μα... Μήπω η δεύτερη εξορία. Αυτό. Ε? Ε? Γιατί μετά την κατοχή έρχεται η εξορία. Λοιπόν. Κανείς τι δεν σα τον Κυριακό. Δεν είναι εξορία. Μπορεί να είναι στο μαξί μου, στο κέντρο τη ζωή. Αλλά να μέσα είναι. του βιώνει τη δική του εξορία την προσωπική του. Με εξερονίζει το μαξί μου για τον Κυριακό. Χάλια. Καλά θα που είναι και ο στα, πίνατ. Αφού θα τα στακλιδονίσει για να άφηβγε όπω θέλει το Σαββατοκύριακο, τώρα θα τα ξερονίσει στο κάτωργο με το σκυλί δίπλα απέναντι του ταζει. Ναι, βόλτε. να γαυγεί, να μπουργουρίζει. Α το πρόβλημα. Κανεί δεν το σκέφτε αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά. Να κατουράει εν τα έπιπλα, ξέρω εγώ. Και αυτά τα έπλα δεν είναι τώρα και τίποτα. Αυτά τα έπλα είναι δικά μα, ανήκουν σε όλου. Τρέλα. Τρέλα, τρέλα. Ο πίνα τρέλα επιπλάμα. Βεβαίω. Του Μαξίμου, τα ξύλινα αυτά, ωραία. Δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Τη Μποαζέρι, του Μαξίμου. Την Μποαζέρι, τι Τζίνη, την Κατουράη. Όλα μαζί. Ναι, ναι, μυρίζει ξύλο. Ωραία, λοιπόν, είπαμε πριν για σοβαρότητα τη κυβερνήσεω, η Όλγα Τρέμι που είχε πάρει πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Πριν Μια συνάδελφο από τον Γεραπετρίτη, του είχε κάνει μια ερώτηση. και απάντησε σχετικά με τη σοβαρότητα της κυβέρνησης ο Γ. Πετρίτης. Εκείνο το οποίο θέλω να σα πω είναι ότι πραγματικά η κυβέρνηση αυτή νοιάζεται για τα πράγματα. Δεν πρόκειται ποτέ να ακούσετε κάτι το οποίο θα είναι εκτό πραγματικότητα. Υπάρχουν σήμερα ασθενεί διασοληνωμένοι εκτό μέθ. Ναι, υπάρχουν. Έχουμε ενδείξει ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτού του ασθενεί σε σχέση με αυτού οι οποίοι είναι στι μονάδε της θεραπείας. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσεί, φέρτε την. Δεν πρόκειται ποτέ να ακούσετε κάτι το οποίο θα είναι εκτό πραγματικότητα. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική του φορά των πραγμάτων, ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Δεν πρόκειται ποτέ να ακούσετε κάτι το οποίο θα είναι εκτός πραγματικότητας. Προς να τώρα, τώρα ένα μήνα να... η πανδημία θα έχει τελειώσει 1,5, ο τουρισμός μας θα πάει καταπληκτικά. Δεν πρόκειται ποτέ να ακούσετε κάτι το οποίο θα είναι εκτός πραγματικότητας. Οι δρόμοι στους οποίους το κράτος είχε την ευθύνη είναι δρόμοι στους οποίους... Δεν παρουσιάστηκαν τέτοιου προβλήματα πέραν τη αστική οδού. Ακριβώ για να αποφύγουμε. Κύριε Υπουργέ, η Μαραθώνα είναι κατεχάκι. Σα είπα, δεν είναι δρόμοι που είναι στην ευθύνη του κράτου. Δεν πρόκειται ποτέ να ακούσετε κάτι το οποίο θα είναι εκτό πραγματικότητα. Ξέραμε που βρίσκεται το συγκεκριμένο σκάφο. Το θέμα ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή στα ξημερώματα τη Παρασκευή στην ελληνική υφαλοκρηπίδα ή στα όρια πάντων, του ΦΥΡΟ, όπω έγινε η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνική Άμυνα, mm -hmm. ήταν σε ένα βαθμό αποτέλεσμα των κερικών συνθηκών. πρόκειται ποτέ να ακούσετε κάτι το οποίο θα είναι εκτός πραγματικότητας. Ο κόσμος δεν, δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ e στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Δεν πρόκειται ποτέ να ακούσετε κάτι το οποίο θα είναι εκτός πραγματικότητας. Σε συνδυασμό με την έκπτωση την οποία παραχωρεί η ίδια η Δημόσια Επιχείρηση ηλεκτρισμού θα απομειώσουν δραστικά... Ή και θα μηδενίσουν τις όποιες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματο. Δεν πρόκειται ποτέ να ακούσετε κάτι το οποίο θα είναι εκτός πραγματικότητας. Το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθως πέφτει βράδυ. Η κυβέρνηση αυτή έχει μια σοβαρότητα η οποία ναι. θα υποστηριχθεί μέχρι τέλους. Βάλαμε και μερικά παραδείγματα σοβαρότητας, σοβαρότητας, ναι, ναι. σοβαρότητας. μέσα σε αυτά. Σοβαρότητα γιατί λες το σοκολατάκι τώρας. Εγώ, ναι. γιατί σοβαρότητας. ακούω έτσι λέγεται Α, Εμείς έτσι μιλάμε στο σπίτι μας Αντάξει έχετε τέτοιο. Πέρασε Πέρασαμε το σοκολατάκι και όλα τα υπόλοιπα Ε, μέσα σε αυτά τα ηχητικά ήταν δύο γιατί οι Ένα του Κωστή Χατζηδάκη που λέει ότι θα είναι αμελητέ οι αυξήσεις. Και ένα του Κυριάκου Μητσοτάκη που μα έλεγε το Σεπτέμβριο ότι μη φοβόστε, δεν θα γίνει τίποτα. Χιλιάρικα η λογαριασμοί. Ε. Με το που το είπε ήρθαν να αρχίσει να αυξήσει. Ένα ό, ό, δεν έχουν πετύχει. Ε, εντάξει. Ένα. Είναι δύσκολο. Ο άλλο έλεγε να μην αυξήσει πανδημία. Το, το Β Β Γενάρη. Το Γενάρη μα το είπε αυτό. Ο Άδωνε. Και θυμηθήκαμε και όλα τα υπόλοιπα με υπουργού δηλώσει για να τεκμηριωθεί αυτό που λέει με πολύ ετσπιστικό τρόπο ο κύριο Γεράπετρή τη Ε, έρχονται, ακούω και είχαν και τα νέα νομίζω χτές ή προχτές πρωτοσέλιδο με το τι μέτρα μπορεί να ληφθούν στις χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα <συστα> ε, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα με, τα, με το, το πόλεμο, το τα κτλ. Μέσα σε αυτά είναι περικοπές ρεύματος, μπορεί και νερού γιατί και δουλεύει με ρεύμα, ε, περιορισμός μετακινήσεων. Καλά θα πάνε όλα Με αυτά. αυτοκίνητα Καλά, να, Κυριακή χωρίς ήθε, αυτοκίνητο ήθε, σαφεϊντή, ήθε το, ένα, Μια όμορφη εισαγωγή Ήθε η ο κορονοϊός πανδημία. Η πανδημία Για να σε κάνει λίγο όλα αυτά να σου φωνούν εύκολα Μετακινήσεις πάλι χαρτιά μετακινήσεις Μηνύματα <laughs> Μπορεί και να μην γίνουν αλλά προτιμάζουν τον άλλα, κόσμο να Και μου στέλνουν ένα μήνυμα εδώ Και λέει έρχεται το ενεργειακό lockdown Ωραία Λέει, εγώ εμβόλιο κατά τη ΔΕΗ δεν κάνω πάντω. <laughs> γιατί αυτοί είναι ικανοί να αρχίσουν να λένε εμβόλιο. Πιθανό. Ναι, ε, Και θα να... περάσει. Θα βγαίνει ο τσιόδρα. Και τι θα λέει... θα κάνεις, θα φού... το το γκόλ, να κάνει, θα σου βάλει τον κόλλο να φωτίσει από την κολαμπίδα. <laughs> για να γιορρεύει. <laughs> τώρα αφού είμαστε πράσινοι τώρα με αυτό είμαστε που Είμαστε πράσινοι, θα κάνει το χέρι έτσι και θα, σαν τον κύριο θα μα κάνουν. Και θα φωτίσετε το χέρι σου. Τι κύριο. Δεϊθώμεν. <laughs> <laughs> <The Thomen>. Α, <laughs> αυτόν <laughs> τον κύριο Δεϊθώμεν με το ΔΕΗ μπροστά και τέτοια. Οχ Έχει παίξει oh. αυτό αιώνε πριν. Ε, τώρα που είπες ότι θα φωτιζόμαστε και τα λοιπά, βλέπω στο Twitter, είναι μια κυρία, δεν θα πω το όνομά της, μιλάει για τα εμβόλια ακόμη και τα υπόλοιπα. Yeah. Μαγνητικοί τομογράφοι εκτινάσονται όταν πηγαίνει εμβολιασμένος λόγω της νανοσκόνης που εκπέμπει ο εμβολιασμένος. Yeah. Σε παρένθεση, να πώς κολλάνε οι ανεμβολίαστοι τόσο εύκολα, λέει εδώ η κυρία. Πώ. Oh. επειδή πάει, κυκλοφορούν όλοι πάνε στο μαγνητικό ναι. ο μαγνητικός όπως γυρίζει με το μαγνήτη τραβάει την ανώσκονη είναι ανοσκόνη δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται και όλο αυτό πηγαίνει στους μη εμβολιασμένους στην ατμόσφαιρα εκεί έχει GPS ναι Α. βρίσκει τον μη εμβολιασμένο τι θες τώρα εδώ και συνεχίζει το κείμενο Οι γιατροί προτείνουν να δοκιμάσουν μαγνητικέ τομογραφίε μετά από τέσσερι εβδομάδε από το εμβόλιο. Θαυμαστικά. Κατά τα άλλα δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Ερωτηματικό. Ακόμα τι θα δούμε, τρία θαυμαστικά. Να. Δεν είναι ότι κάνουν την αποκάλυψη του ελευτικού ή το συμπέρασμα που κάνουν. Αυτό γιατί μα κρύβουν. Υπάρχει κάποια άλματα λογική. Τι λογική άλματα. Σκέτο είναι αυτό. Κρύβουν, κάνουν, λογικής, είναι... Έχει, με... άλματα, <laughs> είναι να τα ξέρετε όσοι πάτε για μαγνητικό, δεν ξέρω και για αξονικό. Παίζουν διάφορα εκεί μέσα. Ε, βέβαια. Δεν είναι και επίσης να, να ξέρει, θα τον βρει ένα νοσκόνη. Όπου, όπου και να κρυφτεί, θα έρθει. Έχει GPS. Που είναι σκόνη. Είναι σκόνη σκόνη είναι πρώτο που παίρνει παντού. Μικροσκο... Παί παντού κάνει. Έχουν ποδαράκια και φτεράκια όλα αυτά. και έχουν Κάνε Το εμποδίζει την ανοσκόνη. Να Όσο μιλάω, Να μαζεύει την ανοσκόνη πάνω. να μαγνητίζει του ανεβολίε να τους, τους ξετρυπώνσει ώστε να πληρώνουν πρόστιμα. Όλα βολεύουν. Όλα. Και να πηγαίνουν οι μπάτσοι μετά του Θεοδωρικάκου να του πλακώνουν στο ξύλο. Σε λίγο ο Θεοδωρικάκος. Στέλνει μήνυμα να Ακροατήσαρο για αυτά που λέμε και λέει όχι μόνο την ακριβότερη βερζίνη στην Ευρώπη αλλά και τα χαμηλότερα μεροκάματα της Ευρώπης, ο Κομουνινός. Και έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί πάντα τα, τα μαροκάματα σχετίζονται και με όλα τα υπόλοιπα. Αλλά και εκεί η μαγκιά του Έλληνα. Α, Εμείς ο... μπορούμε και με λίγα. Ο Ευρωπαίος μπορεί, για να έρθει Όχι. να τον δώμε τεσσακατοστάρικα. Ο Εμείς Τις είμαστε πρωταφλητές και στην Ευρώπη και στον κόσμο, όπως λέει ο κύριος Οικονόμου, mm. σε σχέση με αυτά τα πρόσθηματα που έβαλε η κυβέρνηση στις μεγάλες εταιρείε παρόχους. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο είναι τη τάξη των 590 εκατομμυρίων, που προκύπτει μετά την αφαίρεση των εκτόσεων, που προσδιορίζονται ω επιπλέον έσοδα. Πάνω στο οποίο η κυβέρνηση με 90% φορολογία, με αυτό το έκτακτο τέλο που έχει πει ο Πρωθυπουργό, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, ή, σα πω, το μεγαλύτερο στον κόσμο, θα έρθει να αποκομίσει ένα καινούριο ποσό που θα ενισχύσει χρηματοδοτικά τα όσα ανακοινώσαμε για να ενισχύσουμε του πολίτε απέναντι στι ενεργειακέ ανατιμήσει το προηγούμενο διάστημα. Το μεγαλύτερο πρόστιμο στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μη σας πω στον κόσμο, δεν το είχε ψάξει, μπορεί να μην ήταν έτοιμος. Καλά αλλά λέγαμε ότι ο Κυριάκος είναι παγκοσμίου τώρα κορυδεύατε. Όχι μόνο αυτό, είναι η κομμουνιστική κυβέρνηση. Α, αλλά αυτό Βάζει προστήματα στις, στις εταιρείες. Ναι, ναι. Τα προστήματα, το πριν και μετά είναι μια λέξη. Τα προστήματα όλο μαζί. Μάλιστα. Ναι. Έτσι το λέει ο κόσμο. Μιλούσε για το Δελφινάριο ο κύριο Πίνακο. Για να επικοινωνήσω μαζί σου. Ναι, ναι, για να, ξέρω. Να ναι, πω, ένα ναι, πω ένα ίδιο Για να πω ένα ίδιο χιούμορ, να μην νιώθει μοναξία στην κορυφή. Και ευχαριστώ. Για αυτό. Καλό. Με πάει μεγάλη ευκολία και οπότε ξαναθέσει καμία αντίρρηση. Το ξέρω. Δεν θα σου είναι δύσκολο. <laughs> Όχι, βέβαια, γιατί θα βρει κόπο ένα τη συνέχεια. Οπότε πρέπει να. Στο καθρεφτάκι θα καταλήξει. Πάμε παρακάτω. Στην κυρία Ψωμί και τη Μωρία. Επίση. Ο Θεοδωρικάκο τσακώνεται δημοσίω με τον Μπακογιάννη. Μάλλον ο Μπακογιάννη τσακώνεται δημοσίω. Του είστε δηλαδή, γιατί είναι, έτσι. Και είναι και ξέρω. φίλοι, λέει. Είναι φίλοι. Τάκη, ε, φίλοι, φίλοι, δεν το χέρετε τέτοια φίλοι. Δεν το κάνουμε. Τακτικά και τα λοιπά. Και και τα λοιπά. Θέματα. Σήμερα το πρωί βγήκε στο ραδιόφωνο του Σκάι ο Τάξη Θεοδωρικάκο. Ήταν εκεί στο στούντιο. Και το πέταξε μήνυμα. Γιατί βγήκε ο Μπακογιάννη άλλο ραδιόφωνο και είπε τάκι. Πάλι στο Σκάι είχε γίνει. όλο του Σκάι γίνανε. Τη μία μέρα βγήκε ο Θεοδωρικάκο. Ακούσουμε τι είπε ο Θ Σήμερα το πρωί γιατί μίλησε για τρία πράγματα που τους ενώνουν Τον κύριο Δημάρχο, τον Κώστα Παγκογιάννη Με ενώνουν τουλάχιστον τρία πράγματα Τουλάχιστον τρία πράγματα Τρία πράγματα Τουλάχιστον τρία πράγματα Πατσα, πατσα, με ενώνουν τουλάχιστον τρία πράγματα Το πρώτο είναι ότι είμαστε και οι δύο στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας mm, Πολύ ευχάριστο αυτό Της μεγάλης λαϊκής φιλελεύθερης παράταξης Χριστέα μου τη χαφτίο Της οποία στην πολιτική οφείλουμε να ακολουθούμε Ο υποφαινόμενο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Και αυτό κάνω, υλοποιώ το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας Ο κύριος Δήμαρχο έχει εκλεγεί με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και αντιλαμβάνουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό κοινό στοιχείο. Το δεύτερο κοινό μα στοιχείο είναι ότι και ο Υπουργό και ο Δήμαρχος συμφωνούμε ότι ο Πρωθυπουργό μας είναι ένας εξαιρετικός Πρωθυπουργό, είναι ο καλύτερος Πρωθυπουργός Που είχαμε σε όλε αυτέ τι δεκαετίε μεταπολίτευση και αυτό είναι ένα ισχυρότατο ενωπητικό παράγοντα. Και το τρίτο είναι ότι μοιραζόμαστε τι ίδιε αγωνίε, τα ίδια ενδιαφέροντα, τι ίδιε προσπάθειε για το θέμα τη ασφάλεια στο Δήμο Αθηναίων Μαλακίε. Κάκι έχουμε πρόβλημα. Και πρέπει κάτι να κάνουμε. Και πρέπει κάτι να κάνουμε άμεσα. Οπότε οι μεράιδε πηγαίνουν και χορεύουν στη στεριά. Από τότε που τριγυρίζουν στα λιμάνια, όμορφα παλικάρια. Κάντε εικόνα, αυτό με μπακογιάν και στο Δωρικάκο. Να ναι. Να λένε με τα αυτό. χέρια στη μέση. Και ο με ένας. Χέρια στη μέση. Πιο Μπά, άλλο με ανοιχτό που κάμισε με τον Αφαλό. Ναι, ναι, διάλεξα. Όποιον θέλει, δεν έχω θέμα. Ε, το Θεοδωρικάκου, του πάει για από εκεί. Okay, <σιά> επειδή έχει περάσει από την αριστερά. Ε, εντάξει. Όπω και να έχει, ναι. του εργάτη. Ναι, αυτό ακριβώ. Τα τρία που του ενώνουν πράγματα είναι αυτά που μόλι ακούσαμε. Ότι είναι νεοδημοκράτε. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Ότι αναγνωρίζουν ότι είναι ο καλύτερο πρωθυπουργό του κόσμου, του πλανήτη και του σύμπαντο. Του ενό είναι του. Ναι, ναι. Το αναγνωρίζει όμω. Και τρίτον ότι. Έχουν αγωνία. Έχουν Εντάξει. αγωνία για τα, για τα θέματα. Αυτά τα τελειά τους ενώνουν. Ναι, ναι, ναι, πολύ σημαντικά είναι. είναι. Βασικά για να σε ενώσουν. Η να... πρέπει να είναι. Μα και αυτό είναι φίλοι. Ό,τι και να σε χωρίζει, αν σε ενώνουν αυτά, τα Πας καλά. Ο Θεοδωρικάκος, λοιπόν... Ρετάκι, έτσι είπαμε. <laughs> Αφού και οι δύο λέμε ότι ο Μητσοδάκης είναι ο καλύτερος του κόσμου, δηλαδή. Ναι. Έτσι είπαμε. Γιατί ξηγές Όταν έλεγε Τάκι έχουμε πρόβλημα, δεν εννοούσε Μητσοτάκι έχουμε πρόβλημα, ο Μπακο Όχι και το Τάκι. Πέμπτη και αυτό. Το κατάλαβα. Λίγο πιο πάνω από το, το πρωί. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Για εσένα τα βάνη. Είναι πιο. Όχι, μπορώ να πω κι άλλα. Δεν νομίζω. Με προκαλεί. Ναι, σε προκαλώ σε προκαλώ. Θα μείνουμε στον Τάκι που έχουμε πρόβλημα, γιατί μίλησε και για τα πολύ ωραία που συνέβησαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, που συμβαίνουν γενικώ. Εδώ είπε ότι είναι λόγο προστασία του πολίτη. Τι προστασία με τον άλλο κατάχαρο να φωνάζει πονάω και να τον κλωτσάνε πέντα από πάνω που λένε στα τέρια μου. Η ασφάλεια φοιτητών και καθηγητών, η ασφάλεια μέσα στα πανεπιστήμια είναι απόλυτη προτεραιότητά μας, την οποία την κάνουμε ήδη πράξη. Την οποία την κάνουμε ήδη πράξη. Φωτώ, σιγά, σιγά. Όπου έχουν παρατηρηθεί προβλήματα και παρατηρούνται. Δυστυχώ τέτοιο είδου προβλήματα παρεμβαίνει το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και η ελληνική αστυνομία με την κανονική αστυνομία, με την αστυνομία που υπάρχει ήδη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό γνωρίζετε ότι έχει συμβεί κατ' επανάληψη το τελευταίο διάστημα, του τελευταίου μήνε, στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, όπου κάναμε πράξη το αυτονόητο. Όπου κάναμε πράξη στο αυτονόητο Α, πονάω! Πονάω, πονάω! Όπου πράξη στο αυτονόητο. Έλα πάλι, πάλι, ωραία Μαθαρδάκη! Έλα! Έσπασε κανένα ποδαράκι! Έσπασαι έσπασαι. Κοτούλα! Εδώ είναι ο υφιστάμενος του Θεοδωρικάκου, ένας αριστυνομικός μετατζής που κάνει πράξη στο αυτονόητο Ναι Που λέει, έσπασες κανένα ποδαράκι! Κοτούλα, ε? ναι, κοτούλα ναι. Έλα πάνω και πριν ακούγαμε τον φοιτητή που ήταν που σφάδαζε κάτω και το Σέρναν στα μαρμάρινα σκαλιά εκεί, γιατί έγινε πράξη στο αυτονόητο, όπως λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Υπάρχει συνέχεια πάντως, σε οικογέω δεν είναι ότι υπάρχει, υπάρχει. βρήκε και ο Θεοδωρικάκος, πεδίο δόξηλα μπρόν αλλά, αλλά τον βρήκε σε καλό σημείο. Από το χρυσοχοίδη είχε μπει πολύ ψηλά πολύ, πύχης, αλλά τον συνεχίζει μια χαρά επαξιώς. Πολύ καλά, πολύ καλά Και πάνε μια χαρά. Θα πάμε στις διαφημίσεις, με, επειδή τώρα τελευταία οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρονται σε ονόματα. έρχεται εδώ εκλογές και ο Βελόπουλος το έκανε, το έχει κάνει και ο Τσίπρας παλιά, το κάνει και ο Κυριάκος. Γενικώς μιλάνε με ονόματα, με, yeah. δηλαδή Γιώργο, Ωραία, Βόλο και τα λοιπά. Οπότε όλο αυτό ενώθηκε ως εξής. <Τι> <Τι> <Τι> Άφιαξ ο με την Έλσα που τα είχε με τον Παναγιώτη από τη Χώρις ο Πόσο με τη Μαριλίζα και τα ξανά με τη Δίμητρα Και τα άφιαξα από τη Μιτιλίνη Με τον Άρη και τον Λευτέρι που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Περσεφώνη Και ο Μιχάλης με την Νικολέτα που τα είχε με τον Παύλου και τα ξανά Τα η με το Γιάννη. Που τη πριν τη τον Γιάννη που τα είχε με τον Νίκο Τιρουριρουριρράν, Αριστεροί και αριστερές, δεν γιατί χανόμαστε Όλοι μαζί, γα***μένοι και όχι διχασμένοι Χώρισε ο Θωμάς τη Μαρία και ο Νίκος ο με τη Τάφτιαξε ο Τυρακλής με τη Μάρα και Χασάν, Και τα φτιάξαμε με το φίλο του Εβάγγελιο Θεσσαλονίκη. Και το πήρα από τη μάνια που κολούσε στον Παναγιώτη. Που φλερτάριζε τη βάσο που τα είχε με τον Ιμπραήλ. Πριν τον κάνει με την Αφροδίτη. Τσακωτώ. Χώτη τη Γεωργία. Τον Νικήτα και στη Σιλία που γουστάριζε Τον Κυρνίκο. Τα που τη βόγο που τα είχε με τον Αμπδουλάκ Αλ Ασερή. Την τα φτιάξαμε τη Μάρικη που ίσω να την πήδηξα κι εγώ. σου χρώια πολλά καλά Όλοι που είναι στίχη πάνω είναι το αν στον τον Ηρόμουνε του Γκάτσου που, σαν σήμερα, το 1992 έφυγε από τη ζωή. Θα το ακούσουμε στο τέλο τη εκπομπή με του στίχους, στίχους, τραγουδισμένο. Επειδή είναι και καλοκαιρινό και αυτή είναι πολύ ωραία εκτέλεση. Έτσι κι αλλιώ, από κάτω με τα βιολιά, ό,τι πρέπει. Μια Για το καλοκαίρι που έρχεται σιγά-σιγά. Τουλάχιστον αυτό θα έρθει. Τώρα, τι θα γίνει στο καλοκαίρι, τι θα γίνει στο φθινόπωρο, τι θα γίνει στο χειμώνα. Είναι ωραία θέματα. Α, αλλά. Άλλο. μεγάλο κουβέντα που είναι ανοίξητη η κουβέντα, γιατί. Το θέμα. Σε με... πλήξει δεν τι ξέρουμε πια. Όχι. Και δεν θε να τις μάθεις. τι μάθει. Σε χρειαζόμαστε <laughs> κάποιε. Δεν θες να τι μάθει. Παλιά, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με, το... με την ηλικία που περνάει, μεγαλώνει. Παλιά ήθελε να ξέρει τι γίνεται. Πριν 20 χρόνια, αν κρίνω από τον εαυτό μου. Ναι. Και διάβαζε, μελετούσε, ενημερωνό σουνα για το μέλλον. Είναι μια περιέργεια ανθρώπινη. Όσο περνάνε τα χρόνια. Και το νομίζω δεν είναι ηλικιακό, είναι λόγω καταστάσεων. Τι γιολάρη. Δε, δεν θε να. Άστο, ό,τι έρθει. Δεν θε να ξέρει. Όχι, ό,τι έρθει. Α. Τι να κάνει, να, να δει τι θα γίνει με τον πόλεμο και αν θα ισχύσουν όλα αυτά τα μέτρα που θα μα επηρεάσουν με διακοπέ ρεύματο, αυτοκίνητα, καύσιμα και τέτοια. Όχι. Άστο. Δεν χρειάζεται. Είναι πια τέτοια τα θέματα, ή από το μνημόνιο και μετά να ξέρει τι γίνεται, τι θα γίνει. Πού να, τι να, αυτό, μπο, να Όλα αυτά. Στην πανδημία θέλει να προβλέψει όλα αυτά. Αυτό ακριβώ. Στην πανδημία θέλει να ξέρει τι θα γίνει. Mm -hmm. Κάποια στιγμή βλέπεις τώρα που είμαστε γιόλο όντως, αλλά στην, ε, ε, αυτό θέλω να πω, είναι τα θέματα των τελευταίων 10-15 ετών που σε αναγκάζουν να μην να ασχολείσαι μόνο με το τώρα, γιατί είναι επιβίωση. Κάνε από το Τσίπρα λίγο μου τα πα. Σερβάιμο είναι η φάση. Ενώ αν εν ήταν ο Τσίπρα τώρα, το ρεύμα πόσο θα ήταν. Δεν ξέρω. Ο πληθωρισμό πόσο δεν θα ήταν. Δεν ξέρω. Ήταν τα λέμε τώρα, άμα ήταν και άμα ήταν, δεν είναι. Ωραία, αφού δεν είναι λοιπόν. Κοινο άλλος λέμε για τον άλλον. Ναι. Και λέγαμε για τον Τσίπρα όταν ήταν. Και άμα ξανά έρθει ο Τσίπρα, θα ξαναβούμε για τον Τσίπρα. Τώρα τι νόημα έχει να λέει και ο Τσίπρα. Η Φιλανδία έκανε, θα κάνει αίτηση επισήμως να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ωραία. Συνορεύει με, με την μας. Ρωσία, κουμπάνε δηλαδή αυτοί. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτό. Θα δούμε και η Σουηδία αν θα κάνει. Οι Φιλανδοί που έχουν λιμμένα θέματα, περνάνε μια χαρά. Εκεί... Πώ ξύνονται στην κλίτσα και αυτοί, πώ έρχεται σιγά σιγά ο πλανήτη να λύσει τα θέματα αυτά. Αν και με τον δεν είχαν ιδιαίτερα εκεί πέρα. Ήταν γενικώ πιο χαλαρά. Είναι όλα λιμμένα. κάπως εκεί τα είναι πράγματα πέρα. Υπάρχουν κοινωνίε προ... που έχουν πάει μπροστά και υποτίθεται και οι άνθρωποι είναι πιο ψύχρεμοι, πιο νυφάλιοι. Παρ' όλα αυτά όμω θέλουν να μπουν και αυτοί στο Νάτο για να μπουν στη μύτη του αλλού και δεν ξέρουμε πώ θα αντιδράσει ο άλλο που δεν είναι και πολύ. Ε, ε, είναι. τον και Λο, Λογικό. Ναι, ναι. Και όσο χάνει και αν χάσει μια μεγάλη δύναμη, θα χρησιμοποιήσει τα πάντα για να δείξει Έτσι. ότι δεν χάνω ή αν χάσω θα σα πάρω όλου μαζί και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Τέλο πάντων, στη Ρίγα, πρωτεύουσα τη Λετωνία, η κυβέρνηση αφαίρεσε τα λουλούδια που έφυγαν οι πολίτε στο μνημείο του Σοβιετικού στρατού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πήγαν προχθέ, 9 Μάη. Κατέθεσαν όπως γίνεται συνήθω. Πρώην Σοβιετική Δημοκρατία η Λετωνία και πήγε μετά είναι με ένα, μια μπουλντόζα με αυτά τα με φαγάνα. Τα μάζεψε, Μα, είχε πολλά λουλούδια γιατί έχουν και Ρώσου αυτέ οι δημοκρατίε πάνω, οι τρει ναι, ναι, ναι, βαλτικέ που λέμε. Και πήγαν οι άνθρωποι και κατέθεσαν για τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά αυτό είναι αδίκημα από τη φαίνεται στη Λετωνία, δημοκρατική χώρα τη Ευρώπη. Δημοκρατική χώρα με ακροδεξιά κυβέρνηση. Ναι, και θα τα μαζέψανε με μια φαγάνα και θα γκρεμιστεί το μνημείο. Επιτέλου. Ενώ έχουν έναν τον Εσέ. Υπάρχει ένα μνημείο και κάνουν το και παρέλαση μια φορά τον χρόνο. Ναι, Βέβαια, ναι, έτσι ναι, ήταν ναι, καλά. Αν τώρα σφυροδρέπανε και τέτοια. Βλεπόμαστε. Τι είναι αυτά. Ε, έχει γίνει θέμα στα social media σήμερα, στο Twitter, μια ανάρτηση του Κώστα Καραμαλή του Τρίτου. Κώστα, ναι, του Τρίτου. Ποιος είναι αυτό το. Τέτοι, ο Υπουργό Μεταφορών. Ωραία. Ο Κωστάκη, ο Καραμαλή που λέγαμε. <laughs> <laughs> Γιατί ήταν και ο άλλο. Κώστα ήταν ο άλλο. Δεν είναι Κωστάκη ο άλλο. Κωστάκη τον λέγαμε. Ο Κωστάκη τον νέο τρόπο να τον πω. Υπουργό Μεταφορών. Και γράφει, το στο... okay. να λέμε το και γράφει στο λογαριασμό του: Όταν το Σεπτέμβριο, στον αγιασμό για την έναρξη τη νέα σχολική χρονιά, επισκέφθηκα το ιστορικό πρώτο γυμνάσιο Σερών, ρώτησα τη διευθύντριά του, κυρία Ζέτα, αν υπάρχει κάτι που το σχολείο χρειάζεται. Εκείνη μου απάντησε αυθόρμητα: Το σχολείο έχει ανάγκη από μια βιβλιοθήκη. Είναι το μοναδικό γυμνάσιο στις Σέρες που δεν διαθέτει. Του πει η κυρία πολύ σωστά. Επιστρέφοντα λοιπόν στην Αθήνα, ζήτησα αμέσω από την κού να κινηθούν οι απαραίτητε. Διαδικασίες ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή αυτή τη βιβλιοθήκη το συντομότερο δυνατόν. Και έχει λοιπόν τώρα τη φωτογραφία τη βιβλιοθήκη, η οποία είναι ένα ωραίο άπιπλο, άδειο. Λισόντα. Ο Καραμαλή κατάλαβε το έπιπλο βιβλιοθήκη. Οπότε εγγενίασε το κύριε... έπιπλο. Ναι. Η θα κυρία... σα φέρω βιβλιοθήκη. <laughs> Πώ δεν πήγε στο Ikea να πάρει έναν. Λοιπόν, θα το κάνουμε μαζί. Ναι. Πώ δεν είπε να πάρει. <laughs> σα έφερα βιβλιοθήκη εγώ εδώ. Έχει κάποια βιβλία σε ένα ράφι. Ναι. Όλα τα άλλα το βλέπετε. Είναι άδειο. Ο Καραμαλής, όταν λέει βιβλιοθήκη, κατάλαβε το έπιπλο. Εγκαινίασε λοιπόν, έβαλε κορδέλα αυτός... στο έπιπλο. Ναι, ναι, ο, ο, και πήγε εκεί και έβαλε φωτογραφία μπροστά στο έπιπλο. Α. Είναι ωραίος αυτός ο τρόπος σκέψη. Απλώς. Ναι, Η όχι, βιλιοθήκη. δεν έχει μπλεξίματα. Γιατί μπλεξί με τη γλώσσα. Βιβλιοθήκη εδώ εννοούμε το κτίριο Βιβλιοθήκη, την έννοια... Τη βιβλιοθήκη και το έπιπλα βιβλιοθήκη. Το κτίριο θα μα κοστίζει ένα σκασμό λεφτά. Όχι, δεν πήγε εκεί. Η δεν η αυτό επίσης. που κάνεις επίση. Είναι σύνθετη. Α, σκέψη. όχι, ναι, δεν παίζει αυτό. Όχι. Ναι, ναι. Τι σα λέει. βιβλιοθήκη. Γυρίζει κάτω. Παιδιά, μια βιβλιοθήκη φτιάξτε. Ναι. Θέλουν βιβλιοθήκη. Και γράφει εδώ τώρα ο Καραμαλή μετά από αυτό. σήμερα. Αν θα θα την βάλω α... εγώ. Άμα ήταν Αυτό έξυπνη. με τρυπανάκι, χρακ, με βίαιη ηλεκτρικό Με το χέρι, όχι με το χέρι, με να κόπιασε. Να κρατήσει και ώρα. Ναι. Αυτό δε το τα... πλάνα. Δεν, δεν, δεν, δεν τους κόβει τίποτα. Να λοιπόν. Και σε βιβλιοθήκη. Το έπιπλο. Το έπιπλο. <laughs> ε, τι θε τώρα. Όχι εντάξει, Αν εγγενίαστο θα είναι το έπιπλο. Ναι, ό, δεν είναι σωστό. Δεν κατάλαβα. Είχε τελετή. Δεν ξέρω και μια φωτογράφηση έχει κάνει. Λοιπόν, εσύ πάντα σκέφτεσαι με τη λογική. Ε, σε έχω βράξει. καταλάβει σε άνθρωπου που σκέφτεται μια φορά. Ναι. Βρήκε το κόμμα που θα ψηφίσει. Κάθε εβδομάδα και ένα διάκαιρμα. Mm -hmm. Πιο πολλά από την Ελισάβετ έχει κάνει πρωθυπουργό. Η Ελισάβετ έσε 70 χρόνια βασιλείας, έχει κάνει 4-5. Ο παγκόσμιο πόλεμο ήταν το ένα. Ε αυτός κάθε εβδομάδα και ένα διάκαιρμα. Ακούστε, σε εμά θα βρείτε τη λογική. Γιατί είμαστε η φωνή τη λογική. Η πραγματική φωνή τη λογική. Κατάλαβε. Βελόπουλο. Από φωνή φωνάρα η λογική από ό,τι <laughs> βλέπω. Ναι, ε, ε, καπάκι πάει τελοπών, στο μαχικών, εντελεχών. Αυτά πάνε στη φωνή τη λογική, τη συγκεκριμένη φωνή τη λογική. Αυτό είναι το καλύτερο. επιστολές Ισού που μόνο αυτό του είχε και ανατρέχετε που του Ε, εντάξει. Ε, δεν τις έχει βγάλει κανεί άλλος στην ανθρωπότητα, δεν είναι τυχαίο. Όχι. Μη είδες, Α, τι από βέβαια, και το γιατί, που το έχουμε ψάξει σε όλε είναι Ούτε δεν έχει να πει είναι αυτέ γνήσει, Όχι, είναι να πει ότι δεν είναι, ή τι έχει κάνει ο Βελόπουλο μόνο του, ξέρω εγώ, με καλή Είναι η φωνή τη λογική. Ακού τον Βελόπουλο να μιλάει και λε η φωνή τη λογική. Έχει μια συγκέντρωση σήμερα και χτε το βράδυ που τον είχαν στο κόντρα, μα είπε για αυτή τη συγκέντρωση. Αύριο, στο περιστέρι, στο κίβε, θα έχω μια ομιλία. Mm -hmm. Καλό όλου του Αθηναίου να έρθουν να ακούσουν. Να ακούσουν, θέλω, όχι να ψεφίσουν. Να ακούσουν mm -hmm. ό,τι ανοησία μπορεί να κατέβει. Έξι το απόγευμα mm -hmm. στο περιστέρι. Να ακούσουν mm -hmm. ό,τι ανοησία μπορεί να κατέβει. Α έρθουν όλοι. Σήμερα λοιπόν, στο Περιστέρι <συπλέον> Θα έχει ανοησίε μαζί εμένα. Ναι, ε, εντάξει. το είπα. Ο άνθρωπο το λέει. Εκεί λοιπόν που μιλούσε χτε, έκανε και αποκάλυψη. Τι έχουμε. Έχουμε ο ορεικτό πλούτο τη χώρα. Θα μα δώσει <συπλέον> να τρώμε και να ζήσουμε τι? για αιώνε. Βρέθηκε, βρέθηκε γερμάνιο, Αποστολή. Ωπα, το γερμάνιο τι είναι. Αχ, αυτό δεν που λέμε. Όχι. Σαν του Γερμανού, νόμιζα θα έλεγε. Βρέθηκε Γερμάνιο. Θα λέμε ψ... ψέματα στους σύλληνες ή αλήθεια. Κύριε Γιατί Μελόκουρα. κανένα κανάλι δεν μετέδωσε την είδηση που μετέδωσαν βρετανικά κανάλια σήμερα ότι βρέθηκε στους Μολάους, στη Σπάρτη. Το ορεικτό Γερμάνιο. βάλτε στο Google Γερμάνιο θα στο βγάλει. Μολάους. Τεράστιο κύτρασμα Γερμανίου. Mm. Το ξέρει κανείς αυτό. Δεν πέσει πουθενά. Το Γερμάνιο με βάση βέβαια Το υλικό αυτό κατασκευάζονται. Τηλέφωνα κινητά, ηλεκτρονική ηλιακή κυψέλε για τα φωτοβολταϊκά που σα αρέσουν. Φακού κάμερα, δορυφόρου, οθόνε υπολογιστών, αισθητήρε για το παρκάρισμα στο αυτοκίνητό σα. Από εκεί για το Γερμάνιο γίνεται. Mm -hmm. Το βασικό. Βρέκε μολάο τεράστιο κοίτασμα. Τεράστιο! Κανένα δεν ενδιαφέρθηκε. Το βρήκε η ιδιωτική εταιρεία, τη οποία συμμετοχή έκανε αλλεπάλληλα limit up. 1300 ευρώ το κιλό κοστίζει. Ακούσα το νούμερο, για να ξέρουμε τι λέμε. 1300 ευρώ το κιλό κοστίζει. Είναι πιο ακριβό από τα Βερίκοκα. Αν που, να πάρω, Ναι, μιχε, τάξη, Καλύτερα να πάρουμε Βερίκοκα να με τότε. Αυτό όντω ισχύ είναι. που λέει. Ισχύει, τι ισχύει. Ότι mm. η TAD εταιρεία, η ΤΑΔ εταιρεία, δεν θυμάμαι το όνομά της, έβγαλε χθε μια ανακοίνωση και λέει βρέθηκε Γερμανικό. Τώρα, σε τι ποσότητε. Πώ μπορεί να αξιοποιηθεί. Αν θα αξιοποιηθεί, δεν το ξέρω όλο αυτό. Αλλά η ΤΑΔ εταιρεία και όντω το χρηματιστήριο, γιατί είναι από το Λονδίνο αυτή η εταιρεία, Αγγλία, ε, έχει κάνει. Εκτηράθηκε. Ναι, ναι. Αλλά δε, δεν ξέρω τι. σημαίνει αυτό για τη χώρα, τι σημαίνει αν μπορεί να αξιοποιηθεί, γιατί άλλο το να βρει ένα δείγμα, αλλά... Είναι ωραίο που ο Βελόπουλο ασχολείται πολύ με αυτά, με κάτι Βότανα, με κάτι Γερμανία, με κάτι το υπέδαφο. Γιατί τη φωνή τη λογική και είναι και ψαγμένη η φωνή τη λογική από ό,τι καταλαβαίνω. Πήγε ένα κολλόδρομο στου Μολάου για να φτάσει στη Νέα Υόρκη, δεν είχε φανταστεί ότι οι Γερμανοί από κάτω αυτό. Γιατί εσύ πέραγε τα πα για μπάνιο, να πα καλαμαράκια, δεν σου κόβε να κάτσει να ψάξει. Πού να σκεφτεί. Πήγαν οι άλλοι από την Αγγλία ψάξαν, από κάτω, Τίποτα με θυσία. το μπλοκάραν, θα γυρίνανεσαι Εσύ Εσεί εδώ έχει Γερμανιο, αν σκάτσμο. Ναι. Και κάτσαμε εκεί και απολαύσαν το Γερμάνο τη περιοχή. <laughs> και γυρίσαν πίσω φωτογραφικά του Γερμανού στην Ελλάδα. Ήταν ο στην Ελλάδα. Όχι μόνο Ζάκυνθο, κεφαλιράκι. Θα πηγαίνουμε και μολάγου τώρα. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Πολύ ωραία τα πάμε. <laughs> Πιο ωραία όμω τα λέει ο κύριο Γιάννη. Γιάννη Λοβέρδο Γιάννη. Θα σε δουλεύουν ταλέπορε τηλεθεατοί. Και εσύ θα κάθεσαι αμέριμνο, υποταγμένο στην πολυθρόνα και θα βλέπει survivor, θα βλέπει masterchef. Τι, τι μαγείρεψαν σήμερα στο Μάστερ Σεφ! Εδώ δεν έχει τα φάτια, τι μαγείρεψαν. Θα βλέπεις τραγουδιστέ και χορευτές με τραγουδάδι και να χορεύουνε, Και θα τρώσεις καμπαζιές μια μετά την άλλη. Τάπα, τάπα, τάπα. Χτυπάει καρδιά μου δύνατα, τα τάπα. Το παγκόσμιο ζεστά, τάπα, θέλω τα βράδια μας καθ. τα Τάπα, τάπα. Χτυπάει καρδιά μου δύνατα, τα τάπα. Υποταγμένος θα βλέπεις Μάστερ Τι μαγείρεψαν σήμερα στο Masterchef, Σεφ. Εδώ δεν έχεις δαφάν. Τι μαγείρεψαν. Θα βλέπεις τραγουδιστές και χορευτές. Δεν τραγουδάει και χορεύουνε. Θα τρώσεις καπαγές η μια μετά την άλλη. Τα, τα, τα. Χτυπάει καρδιά μου δίνα. Τα, τα, Το βλέμμα μου Τα, τα, τα. Σπαντόρι γνώστω. Τον, τον, τον, τον, δουλεύουνε ψηλό γαζί, γιατί σε έχουν βρει σε έχουν βρει κορόιδο, το είσαι σε έχουν βρει κορόιδο κορόιδο είσαι το ακούσαμε και χθες αλλά επειδή έλεγε αυτό το τα τα τα μπήκε ο πειρασμός που τα είπε αυτά όλα είναι λίγο παλιότερη, βγήκε, ναι, είναι παλιότερη δήλωση αλλά είναι πάντα επίκαιρη Είναι βουλευτής ακόμα να θυμίσουμε έτσι ε, δεν Εννοείται είναι βουλευτής μην νομίζει, Και αλλά. μην κάνετε το αστείο Στις εκλογές που θα γίνουν του χρόνου Όποτε γίνουν Ενώ και δεν συζητήσουμε, Να συζητήσουμε, να συζητήσουμε θα είναι ναι. Δηλαδή να πούμε μια dream team Και να πούμε λοιπόν κόκκινη γραμμή Αυτή πρέπει έτσι, να πούνε Με γεια σου με χαρά σου Για ό,τι συμβιώσει. Αν ψήφιζα εγώ Αλλά... Κυριακό, εσύ αν ψήφιζες, Κυριάκο, δεν θα ψήφιζες Γιάννη Λοβέρδο. Και άλλου πολλού τέτοιου. Έχει πολλού όμω τέτοιου όπω το σκέφτεσαι. Πάρα πολλού. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε, δεν είχε βουλευτέ που μα δίναν ελληνικό. κάτω από την Αμαλιάδα. Ναι, η του, η Καρακόστα εδώ στον Πειραιά. Δεν μου φαίνεται το ίδιο. Δεν Η η Πασόκι Σε μια κρίσιμη Α, στιγμή αυτό. δεν έχει βγάλει. και ο οποίο για κουμάτο σοβαρότατο, με το που δεν βγήκε, δεν ξαναβγαίνει να απασχολείται. Να σαλιαρίσει. Το χάσαμε. Να κάνει, να κάνει, έχει προφανώς ιδιωτεύει ο άνθρωπος καλά κάνει και να είναι καλά. Δεν, ενώ όλοι οι άλλοι ξαναβγαίνουν, σαλιαρίζουν σε εκπομπέ, lifestyle και εδώ είμαι και εδώ είσαι και διάφορα. Εθνάστασίρι στο ναυτιά και Ναι, ναι, ναι, ναι Τίποτα διεξήματα. που θα μπορούσε να λανσάρεται ω πολιτευτή, ω πρώην, πρώην υπουργό, έχει περάσει θέλεχο, και από διάφορα. Σύντα, Τίποτα. Ήταν αυτό που ήταν. Αυθεντικό όσα χρόνια ήταν. Μα έχει δώσει εμά εδώ πολύ υλικό. Συνεργάτη από του καλύτερου. Και με εκείνη τη φάρσα την περίφημη. <laughs> που είχε, είχε πάρει ο το τηλέφωνο και βρισκήκατε λίγο. Έβρισκα μάλλον. Εντάξει. εντάξει ναι. Τα βρήκαμε με τα χρόνια. Τα βρήκατε με τα χρόνια και ήταν πολύ καλά. Ε, επειδή σήμερα είναι επέτειος θανάτου του Γκάτζου το 1992, ακούσαμε πριν το αν θυμηθεί ορχιστρικό, είπαμε να κλείσουμε. Και να πάμε στις διαφημίσεις και μετά στο μαγκαζίνο με το, το γνωστό τραγούδι. Με στίχου πια. Με στίχου, αλλά το έχουμε πειράξει και αυτό. Τίποτα δεν παίζει απείραχτο. Οπότε με αυτό σα αποχαιρετούμε. Λέμε, θα τα πούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. μεσημέρι στη Μία. Οπότε, γεια σα. Stì ri mio Al misco se per il me non Era tra tudorò un arti nirò To che ri bulllan vita ste ne fost ri Ένα τραγούδι του δρόμου να'ρθείς ονειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέρι Με φως να ντυθείς Με φως να ντυθείς Αμπίνηθεις Αν το ονειρό Σε περιμένω να'ρθείς Ένα τραγούδι του δρόμου να'ρθείς ονειρός vidasteri me fos nadiri toka lo querido pulan vidasteri me iti e